Στοίχη 20-21, τελευταία έκκλησης προς τον Τιμόθεον. 20. Ὦ Τιμόθεε, την αλήθεια του Ευαγγελίου που ως πολύτιμον θησαυρών μας ανεπιστεύει ο Κύριος, φύλαξέ την και απόφευγε τους κούφιους και ματέους λόγους που την βεβιλώνουν και νοθεύουν και τα σαντιλογία της πλάνης που φέρει ψεύτικα το όνομα της γνώσεως. 21. Την ψευδογνώσια αυτήν έχουν μερική την αξίωση ότι την κατέχουν, Αλεξατίας αυτή έπεσαν έξω από την πίστη. Η χάρης ήθελε να είναι μαζί σου. Αμήν. Τέλος της πρώτης προστιμόθεων τιμόθεων επιστολής, σελίδα 845.